Το και του πάντα πυρών. και ζωής, χωριβός, ελεθέ, και ενημήν, και μας πάσης, σκυλίδος, και Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντα μια μικρή παράγραφο από τον Λέει το κυριότερο είναι να μην λέτε ψέματα στον ίδιο τον εαυτόν σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτόν του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σήμερα να μην βλέπει καμιά αλήθεια Ούτε μέσα του, ούτε και στους άλλους. Και έτσι χάνει κάθε εκτίμηση για τους άλλους και κάθε αυτοεκτίμηση. Μην εκτιμώντας κανένα πάβει να αγαπάει.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 ή αν την γνωρίζω, προσπαθώ να την αποφύγω. Όχι απλώς αποθώντας τη γνώση που έχω για τον εαυτό μου, αλλά δίνοντας άλλο περιεχόμενο σε αυτό που είμαι. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Τα πάθη μας προσπαθούμε να τα δικαιολογούμε. Τα πάθη μας τα δικαιολογούμε με το να δώσουμε μια θετική προσέγγιση ονομάζοντας τα αρετή. Τις δυσκολίες μας αντί να τις αγγίξουμε και να αρθούμε αντιμέτωμε τον εαυτό μας, θραπετεύουμε. Είναι συχνό το φαινόμενο τα πάθη μας να το ονομάζουμε αρετή και έτσι να τα προσεγγίζουμε. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι οργύλος και αντιδρά στην αδικία που του γίνεται, αντί αυτό να το ονομάσει πάθος και να διαφθύνει η αλήθεια του, αυτό το ονομάζει διάθεση ειλικρίνειας, διάθεση δικαιοσύνης. Πάρα πολλά τέτοια είναι η ζωή μας γεμάτη από τέτοιες προσεγγίσεις. Επομένως, το να μην είμαι καλά και να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι καλά γιατί δεν θέλω να έρθω αντιμέτωπος με τον εαυτό μου δεν είναι απλώς μια αδικία που γίνεται στον εαυτό μου αλλά δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα υγιές καμιά σχέση ούτε με τον Θεό, ούτε με τους ανθρώπους. Γιατί... Αν δεν γνωρίζω την πραγματικότητά μου και η γνώση της πραγματικότητάς μου δεν είναι μία διερεύνηση του εαυτού μου απλώς διά του νόους αλλά μια εμπειρία του αλλα μια εμπειρια αποκαλυπτικη για το ποιος είμαι, ποια είναι η κατάσταση μου. Πιο δυνατό από το να αναλύσω τον εαυτό μου γιατί και η ανάλυση του εαυτού μου πολλές φορές κρύβει τεράστιο ψέμα, είναι το πώς είμαι πραγματικά, αν έχω ανάπαυση, αν έχω χαρά. Αν για παράδειγμα την λύπη μου, την θλίψη που έχω, δεν ψάξω να βρω ποιος είναι ο λόγος και προσπαθώ να παίρνω τα κάθε μορφής ψυχαναλγητικά, ηρεμιστικά, για να ξεχαστώ, είναι ένα πρόβλημα. Αν για παράδειγμα στη ζωή μου κάποια τα οποία συμβαίνω μου προκαλούν ταραχή και δεν ιδιαιρωτώ με ότι ταραχή είναι ένδειξη ασθένειας, είναι ένδειξη εκτροπής, είναι ένδειξη προβλήματος και προσπαθώ να βρω τρόπους μέσα από τις ενέργειές μου να ξεπεράσω την ταραχή μου ή να δικαιολογήσω την ταραχή μου είναι μια ε, δυσκολία στο να συναντήσω την πραγματικότητα μου. Όταν λοιπόν εσκεμένα έχω απόσταση από τον εαυτό μου, θα έχω απόσταση από τον ένα. Αν εσκεμμένα έχω απόσταση από τον εαυτό μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδεχθώ τον εαυτό μου, να τον αγαπήσω και να του δείξω έναν δρόμο όπου θα βρει την ανάπαυση. Με αυτή λοιπόν την έννοια, με αυτή την οπτική μα αυτό το ήθος είναι όλη μου η ζωή, οι σχέσεις μου και οι σχέσεις μου με τον Θεό. Είναι δυνατόν να έχω να ψεύτικον εαυτό και έτσι να έχω σχέση με τον Θεό. Όταν για παράδειγμα θέλω να οχυρώνω τον εαυτό μου προσεγγίζοντας τον Θεό σε κάποια κουτάκια σε κάποιους νομικισμούς που προσπαθώ να αυτοδικαιωθώ σημαίνει ότι δεν έχω ζωντανή σχέση με τον Θεό γιατί έχω πιστέψει μέσα μου ότι πρέπει να εξευμενήσω τον Θεό με τις ενεργειές μου και να τον αναγκάσω να μου ανταμείψει τον κόπο που έκανα τηρώντας 5-10 πράγματα αυτό τι σημαίνει, πρώτο, ότι δεν ξέρω ποιον Θεό λατρεύω ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα και ο Θεός δωρεάν δίδει την χάρη Του άρα έχω μια σχέση αμφισβήτηση του Θεού, μια σχέση αμφισβήτηση της, της αγάπης του Θεού και δεν έχω αποδεχθεί ότι αυτός μου ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να δικαιωθεί του Θεού και προσπαθώ να βρω μια ψευδοδικαίωση κάνοντας πέντε δέκα πράγματα για να πείσου ότι αξίζει των δωρεών του έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο δεν έχω αληθινή σχέση έτσι με τον εαυτό μου και δεν μιλούμε για μια ψυχολογική προσέγγιση αλλά καθαρά για μια πνευματική προσέγγιση μπορώ να γνωρίσω πολλά πράγματα του εαυτού μου και να ρυμνεύσω πολλές ενέργειες αλλά το ζήτημα είναι αυτόν τον εαυτό μου που τον μηχανισμό του μπορεί να τον έχω συμμαζέψει που θα τον στρέψουν η ιστορία Μπορεί η καρδιά μου, αυτό το ζωτικό όργανο, να είναι υγιέ, αλλά το θέμα είναι για ποιον χτυπάει. Επομένω, όταν λέμε για την γνώση του εαυτού μου και να μιλώ ψέμα στον εαυτό μου, είναι να σταθώ με αδρύο και να πω Δεν είμαι καλά. Αυτό πόσο μπορεί να με ωφελεί σε σχέσει μου, μόνο αυτός που δεν είναι καλά και το αναγνωρίζει μπορεί να έχει σχέσει με του άλλου ανθρώπου. Γιατί αυτός που είναι καλά και είναι δυνατός λειτουργεί αυταρχικά και με σκληράδα και με σκληρότητα εναντίον άλλων ανθρώπων. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει, έχει συντριβεί και είναι σε κατάσταση μετανοίας λειτουργεί φιλάνθρωπα. Είναι ανοιχτό Και μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν τους πλησιάζει κριτικά, αλλά αυτοκριτικά. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου, ότι ε, είναι τραγικό το να πείθομεν τον εαυτό μας πως είμαστε καλά ενώ δεν είμαστε. Και είναι τραγικό όχι ότι γιατί να πλώσει ένα ψέμα για τον εαυτό μας, αλλά γιατί υπάρχει δυνατότητα όχι να πείσουμε τον εαυτό μα, αλλά να γίνουμε καλά. Γιατί να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλά στην που έχουμε τον ιατρό και έχουμε την θεραπεία. Και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αμφισβητούμε την δυνατότητα του Θεού να μας γιάνει να μας θεραπεύσει. Σαν να αμφισβητούμε τη δυνατότητα να βρούμε πραγματική ανάπαυση και δημιουργούμε υποβολή στον εαυτό μας ότι είμαστε καλά. Άρα, να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Πρώτο, αποφεύγω να λέω ψέματα στον εαυτό μου. Για να μπορέσω όμως να μην λέω ψέματα στον εαυτό μου, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση που είναι η προϋπόθεση όλης της πνευματικής πορείας των ανθρώπων. Ποια προϋπόθεση το να έχει ανδριον φρόνημα ο άνθρωπος. Χωρίς ανδριόν φρόνημα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, χρειάζεται να έχω ανδρία αντιμετωπίζοντας τον εαυτό μου. Ξέρετε, ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι η διάκριση του πότε λέω ψέματα η αλήθεια στον εαυτό μου, φαίνεται από ποιο. Εάν λατρεύουμε την εικόνα μα, ζούμε για την εικόνα μα και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την εικόνα μα. Ένα άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει αλήθεια με τον εαυτό του δεν τον ενδιαφέρει, το φαίνεται, αλλά το είναι. Αν όμω είμαι επικεντρωμένοι στην εικόνα μα, το τι λένε οι άλλοι. Σημαίνει ότι δεν έχει βασική ουσιαστική αξία ποια είναι η πραγματικότητά μας. Δεν έχουμε μπει σε αυτήν την έννοια και μας ενδιαφέρει η εικόνα μας. Μόνο ένας πεθαμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αχρίστευσε τις δυνατότητές του, μοιάζεται για την εικόνα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται αυτά που του δόθηκαν και ότι είναι σοντανές ακόμα οι δυνατότητες και οι ελπίδες να θεραπευτή, πώ πως θα γίνει πραγματικά καλά και δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι που ασχολούνται μαζί του. Ανδρίος λοιπόν είναι ο άνθρωπος εν τέλει που είναι έτοιμος για όλα. Δηλαδή στέκομαι μπροστά στο Θεό και του λέω εσύ κάνε με ό,τι θέλεις δεν φοβάται τα πρόοπτα στην ζωή ο Ανδρίος είναι αυτός που δεν προσδοκεί τίποτα δεν τα χάνει μπροστά στα λάθη του, τις αποτυχίες του και τις αμαρτίες του. Όταν λες για παράδειγμα, τι έπαθα, πώς το έκανε αυτό, είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ανδρείο φρόνιμο εδώ. Ναι, είμαι έτοιμος για όλα, είναι δυνατόν να τα κάνω όλα. Και είμαι έτοιμος να τα αποδεχθώ όλα και είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω όλα. Όταν θλίβεται ο άνθρωπος για τα λάθη του, αυτό δεν είναι μετάνοια. Είναι έλλειψη ανδρισμού το να αποδεχθεί αυτό που είναι. Οι προφάσεις και εδώ έχουμε το ψέμα πάλι εισάγεται ένα ψέμα εδώ. Λέω μα δεν το κάνω λυπούμε που ο Θεός μου δώσε τόσα και πρόσβαλα τον Χριστό. Αυτό είναι καραγιοζηλίκη. Δεν είναι ανδριοφρόνημα. Και είναι ένα, ένα πρόσχημα για να μην ασχοληθώ με την πραγματικότητά μου με έναν τέτοιο τρόπο που θα ακολουθήσω έναν, έναν δρόμο θεραπευτικών. Έτσι λοιπόν, πρωτίστως σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την πραγματικότητά μας απαιτείται ανδρείο φρόνημα που σημαίνει δεν ταράσουμε και δεν πανικοβάλλομαι με ό,τι συναντήσω και γνωρίζω από τον εαυτό μου και ό,τι και αν κάνω. Όποιος και αν είμαι, ό,τι και αν έχω κάνει, σε όποια θέση και αν είμαι, δεν ταράσω να δω την ασθένειά μου. Λέω την πραγματικότητα στον εαυτό μου. Είναι βασική θέση αυτή. Γιατί είναι βασική θέση. Για να μπορέσει κανείς με ανδρείο φρόνημα να δει τον εαυτόν του... Απαιτείται κάτι Απαιτείται ελπίδα Και τι σημαίνει απαιτείται ελπίδα Έχει πίστη στον Θεό Έχει προσδοκίσει στη χάρη του Θεού Χάνει ο ανδρισμό όσο δεν έχουμε ελπίδες Που σημαίνει δεν εμπιστευόμαστε στη χάρη του Θεού Και στηριζόμαστε μόνον στον εαυτό μας Όλα έχουν μια εσωτερική σύνδεση Τίποτα δεν είναι τυχαίο Να δούμε στη συνέχεια η διάθεσή μας να μην ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, γιατί έχουμε πρόβλημα, αυτή η κενότητα που υπάρχει μέσα μας το κενό μας αποπροσανατολίζει. Η κύρια πράξη, η κύρια αντίδραση είναι πια να θα με τους άλλους. Να σχολιάσουμε λίγο από αυτό και μετά να δούμε μερικά βήματα πρακτικά εσωτερικής εργασίας, πνευματικής εργασίας, που μπορεί να μας οδηγήσουν κάτι, κάπου. Κατευθυντήρια οδό, το για το την κατευθυντήρια γραμμή μας την έδειξε ο Χριστός μέσα από το Λόγο του και μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας την αποκα... αποκάλυψη. όμως επειδή έχουμε προσωπικές ε, προσωπικές προκλήσεις στην καθημερινή μας ζωή δεν ξέρουμε πως να ταυτίσουμε αυτό που ζούμε το καθημερινό με το θέλημα του Θεού πως να το συνδέσουμε με τον αποκαλυπτικό λόγο του Χριστού χρειάζεται τότε ένας καθοδηγητής ο πνευματικός τον οποίο επιλέγουμε Η ευθύνη μας είναι η επιλογή και σαφέστατα μπορεί όμως να κάνει και λάθος ο πνευματικός. Είναι δυνατόν. Αν όμως ο άνθρωπος ξεκινήσει με διάθεση να ακούσει αληθινά το λόγο του Θεού και κάνοντας προσευχή να φωτίσει ο Θεός το πνευματικό, ο Θεός θα φωτίσει το πνευματικό. Ας είναι τελείως άσχετος. Ακόμη και αρα δεν είναι λέ, μού είπε ο πνευματικό μου. Δεν είναι απλά μού είπε ο πνευματικός. Ο πνευματικός λέει, δηλαδή ο Θεός λέει για το πνευματικό κατά την προαίρεση του ανθρώπου, κατά τη διάθεση της καρδιάς. Είναι άδικο να κατακρίνουμε πάντα ότι αυτή ο άλλος μας συμβολεί, έστω και ο πνευματικός, γιατί και ο Θεός δίνει κατά την προαίρεση του ανθρώπου, κατά τη διάθεση της καρδιάς του. Αν πάει κάποιος να ακούσει την αλήθεια θα ακούσει την αλήθεια. Αλλά και ακόμα, αν ο Θεός θέλει να οδηγήσει άνθρωπο σε κάποιες περιπέτειες και από αυτή τη διαδρομή θα ωφεληθεί. Και το πνεύμα μας, αν είναι πνεύμα μαθητίας, αυτό είναι κέρδο. Γιατί η γνώση τη αλήθειας, του θελήματος του Θεού δεν είναι μια αντικειμενική ή υποκειμενική γνώμη και γνώση, αλλά είναι στάσεις ζωής. Και οι στάσεις ζωής εφόσον είναι τέτοιου είδους ταπεινώσεως, δηλαδή μαθητίας, ήδη έλαβα μια εμπειρία από αυτή την πνευματική διαδρομή και ο Θεός θα με οικονομήσει εφόσον υπάρχει φιλότιμο. Αν πάλι παρά αυτά υπάρχει μια δυσκολία, δεν θα με αφήσει ο Θεό, Θα ανοίξει τα μάτια να πω κάπου αλλού. Αν είναι mm. Γιατί η ευθύνη μας είναι και η επιλογή. Θέλω να ρωτήσω, με βιολογικό έρισμα, γιατί έχω μπερδευτεί, ε, τι εννοούμε ανάμεσα στην ψυχολογική ερμηνεία, στην πνευματική και στην προαίρεση της καρδιάς. Δηλαδή, αναρωτιέμαι μήπως κάθε φορά με πρόσχημα την πνευματική ερμηνεία ωρεοποιούμε μια προσωπική στάση... Και μάλιστα όταν αυτή έχει φτάσει να οριστικοποιηθεί. Το, αυτό το εφέ το κατάλαβα. Με το πρόσχημα τη πνευματική. ...πνευματικής, πνευματικής έννοια. Δηλαδή. Όπω είπα την προηγούμενη φορά, βλέπαμε ότι είναι πολύ εγωιστικό κάποιο να, να διδάσκει και να συμβουλεύει. Όμω αυτή η ζωή είναι μία συνεχή διδαχή. Από τον Χριστό μέχρι του δασκάλου μέχρι. Και εδώ χωρί Ασεβή, θέλω να θεωρώ. Θεωρώ αλλά είναι. Μία τέτοια διδαχή πάλι. Άρα, εγώ δεν μπορώ να διαφορήσω τι θα πει ε, πνευματική από ψυχολογική εμμηνία. Επίσης, στο γεύστη που διαβάσατε, ε, νομίζω ότι και είναι μια ψυχολογική εμμηνία. Ναι, σαφώς. Δεν είναι, δεν είναι συγκρόμενα αυτά, δεν είναι συγκρούονται αυτά, ούτε τον αντιπαλεύει το άλλο. Το πνευματικό έχει κάτι, πάει κάπου αλλού. Το ψυχολογικό σε βοηθάει. Να έρθει σε επαφή με τι φυσικέ σου λειτουργίε και να τι γνωρίσει. Αλλά δεν, σου, δεν, σου, δεν σε τοποθετεί υπαρξιακά ποια επιλογή θα κάνει, επιλογή θα κάνει η καρδιά σου, τι στάσει ζωή θα έχει. Ναι, αλλά μέσα στο συνέστημα δεν υπάρχει λογική. Άρα, πρέπει να πούμε την προαίρεση τη καρδιά, την ψυχολογική ερμηνεία. ή όταν λέμε προαίρεση τη καρδιά, εννοούμε την προαίρεση του ανθρώπου. Πού θα στρέψει την, την βούλησή του, πού θα στρέψει την ελευθερία του. Συνολικά δεν εννοούμε μόνο το συνέστημα, εννοούμε το όλο πρόσωπο του ανθρώπου και τη λογική και το συνέστημα. Εν τέλει, πού στρέφει την ελευθερία του. Κατάλαβατε. Δεν, δεν κατάλαβα ίσω το ερώτημά σα ακόμα. Την προηγούμενη φορά είπατε ότι οι γυναίκε μπερδεύουν τι ψυχολογικέ αμοιβέ με τι πνευματικέ και οι άντρε μπερδεύουν τι πνευματικέ με τι σωματικέ. Τα ψυχολογικά με τα σωματικά. Ναι. Και ότι πρέπει να ε, στρεφόμαστε προ το πνευματικό περιεχόμενο. Oh, δεν, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι οι γυναίκε πολλέ φορέ συγχέουν το ψυχολογικό με το πνευματικό. Κάποια δάκρυα, α πούμε, πνευματικά που θεωρούν είναι καθαρά ψυχολογικά συναισθηματικά. Και αυτό φαίνεται από το ποιο είναι το περιεχόμενο του συναισθήματο ή τη αντιδράσεω. Ποιο είναι ο λόγο αυτού του συναισθήματο, Τι περιεχόμενο έχει, Ποιο είναι το κίνητρο και ποιο είναι ο στόχο. Αν ανακαλύψει κανεί, ίσω είναι μια συναισθηματική εξάρτηση, μια ανθρώπινη εξάρτηση από, εξάρτηση από μια σχέση. Δεν είναι η διάθεση μεθανή και συντριβή και αναζήτηση του Θεού. Αυτό είναι ψυχολογικό, δεν κατακρίνεται, αλλά είναι ψυχολογικό. Το άλλο είναι πνευματικό. Εάν θέλει κανεί να επιλέξει την πνευματική ζωή, πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι ψυχολογικό και το πνευματικό είναι κάτι άλλο. Δεν είπαμε ότι πρέπει, αλλά ανάλογα τι θέλει να κάνει. Αν έχει μια αναζήτηση παραπέρα, δεν πρέπει να το συγχαίει το ένα με το άλλο. Ένα παράδειγμα. Κάποιο άνθρωπο, κάποια γυναίκα, επειδή είπατε γυναίκα, συγκινήθηκε στην εκκλησία τη Άριστο Ψάλη, ήμουτα Ψάλ, και μεγάλη γιορτή, και μεγάλη Παρασκευή. Συγκινήθηκε, δάκρυσε, πιασε ευαισθησία, αισθάνθηκε μεγάλη προσευχή. Μόλι βγαίνανε την εκκλησία και την αδίκησαν, του ξέσκεσε. Αυτό που οικοδομήθηκε δεν είχε πνευματική αξία, δεν είχε αλλίωση του φρονήματος, δεν αλλίωσε την στάση ζωή. Δεν ήρθα σε σύγκρουση με το εγώ μου για να το βάλω σε μια βάση που έχει έναν λόγο και μια εξήγηση πνευματική. Το καταλάβατε. Αν όμω, λέει κάτσε εγώ τι κάνω τώρα και έκανε μια διεργασία που είχε μια πνευματική προσέγγιση και αντιδρούσε στην, στο πάθος που ερχόταν και σφύριζε στην καρδιά και φούν άνθρωπο άνθρωπος τότε μια πνευματική στάση. Αυτή είναι η διαφορά κατά κάποιον τρόπο. Ε, στο πνευματικό υπάρχει συντριβή και μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η συντριβή και μετάνοια και η οικοδόμηση της με τον Θεό, η οποία απαιτεί ένα προσωπικό κόπο και ένα προσωπικό κόστος. <Κι <Κι> <Κι> σε συνέπεια αυτό το πρόβλημα, κυρία, το οποίο κι εγώ κατασταφορεί. Στον βαθό ότι λέτε ότι δεν αντιπαλεύετε περατά η ψυχολογική και η οικονοματική υγεία. Αλλά εγώ έρχομαι σε κρούση. Δηλαδή, αυτό που καταλάβει. Ε, ε, η ψυχολογία έχει ένα ταβάνι. Δηλαδή, αφορά την κοσμική ψυχή υγεία και δεν αφορά την ισορροπία τη ψυχή. Ε, Κάποιο μπορεί να έχει καλή ψυχολογική υγεία, αλλά όχι πνευματική και αντιστρόφω. Δηλαδή, ένα μαφιόζο, ο οποίο έχει αυτοσυγκρότηση, οργάνωση, κάνει νωρίτερα καθολική εκκλησία και μετά και σκοτώνει. Αντίθετα, ένα χιζοφρενή. Είναι αγαθός και να πάει στον παράδεισο ε, και έχει πάρια ψυχολογική υγεία, α πούμε. Ε, να μου ένα πρακτικό παράδειγμα. Α πούμε, πολλές φορές μπορεί να θυμώνω, να κλείγω με, πούμε, να, να μου δώσει ψυχολογική ισορροπία το ρεκτονός το θυμό. Πραγματικά όμως, αυτό μου κάνει κακό. Πολλές φορέ έρχομαι σε σύγκρουση με τα δύο, με την ψυχολογική. Με ανεφότερο να δεν όμω αυτό. Απλώ είπε ότι σαν δεν είναι καταναγκη αντίπαλη. Ούτε το να φροντίσω την πυρική μου υγεία στρέφεται ζωή. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Μπορεί βεβαίως να συμβεί αυτό που λες. Αλλά αυτά τα δύο δεν ανταγωνιζονται. Ούτε είναι κακό κανείς να καλλιεργήσει τις φυσικές του λειτουργίες αλλά δεν ελευθερώνεται από αυτό το πράγμα. Ας πούμε, έχω έναν άνθρωπος ο οποίος είναι υγιή σωματικά. Είναι κακό. Συγκρούεται η σωματική υγεία με την πνευματική πορεία του ανθρώπου. Μπορεί και να συγκρουστεί. Αλλά δεν συγκρούνται κατά ανάγκη. Ούτε είναι δύο, δύο πράγματα τα οποία συγκρούνται. Ένα υγιή άνθρωπο μπορεί να σκοτώσει και ένα άλλο θα κάνει φιλανθρωπία. Αλλά, όν και καλά, αν έχω πνευματική, θέλω να κάνω φιλανθρωπία να είμαι και άρρωστο. Γι' αυτό λέμε, δεν συγκρούνται κατά ανάγκη. Αλλά, λογικά, ένα άνθρωπο ο είναι σε κατάσταση μετανία και λειτουργεί πνευματικά σε μετάνοια, πολλέ φορέ ωφελείται και σωματικά. Και ψυχικά, ψυχολογικά. Μπορεί όμω ο Θεό να επιτρέπει να μην είναι έτσι τα πράγματα για κάποιου άλλου λόγου. Αλλά πνευματική υγεία, δηλαδή μετάνοια, συνήθω συνδέεται και με την ψυχολογική υγεία και την σωματική υγεία, Όχι όμω και αντιστρόφω. Δηλαδή, στο όνομα τη ψυχολογική μου μπορεί να κάνω πνευματικά κακό σε εμένα και εσά. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Αν θέλεις πάει πάρα πέρα η πνευματική προσέγγιση και για να πάει πάρα πέρα δεν είναι αρκετό να πείσω τον εαυτό μου ή να πιέσω τον εαυτό μου αλλά αν έχω ένα κίνητρο και ενώ κίνητρο είναι η να πιεσω τον εαυτο μου αλλα να εχω ενα κινητρο και το κινητρο ειναι η σχεση με τον Θεό. Να δούμε αυτό που είμαι προηγουμένως ότι πολλές φορές η κενότητα που έχουμε το ψέμα του εαυτού μας, μας οδηγεί να ασχολούμαστε διαρκώς με τον άλλο γιατί έτσι έχουμε ικανοποίηση. Γιατί έχουμε ικανοποίηση όμως να ασχολούμαστε με τους άλλους. Γιατί ανακαλύπτουμε ότι οι άλλοι έχουν λάθη, έχουν πάθει ότι δεν είναι καλοί. Άρα καλύπτουμε και τις δικές μας ενοχές. Με το να γνωρίσω τα λάθη του άλλου ανθρώπου, ιδονίζομαι. Γιατί, λέω, αρεσι δεν είμαι ο μοναδικός που έχω τα χάλια μου. Οχυρώνομαι πίσω από αυτό και καλύπτω τα δικά μου προβλήματα, τις δικές μου ελήψεις. Ξεγελούμε λοιπόν τον εαυτό μας, να το άλλο ψέμα, με την αίσθηση ότι οι άλλοι είναι η χειρότερη μας. Η, η, το ενδιαφέρον για το τι κάνει ο άλλος πως είναι ο άλλος είναι η διάθεση σύγκρισης για να ξεκαθαρίσουμε εμείς σε, μια, σε ποια κατάσταση είμαστε και να ζήσουμε και να πιστεύουμε αυτό το ψέμα ότι η, άλλη χειρό, ότι η άλλη είναι χειρότερη από εμάς έτσι λοιπόν η υπερηφάνειά μας η φαύλη μας ζωή η ανοησία μας, η κοινότητά μας, οι εσωτερικές ελλείψεις, το ότι δεν έχουμε χαρά μας οδηγεί στο να ασχολούμε διαρκώ με τους άλλους. Λέμε, ασχολούμε τους άλλους γιατί τους αγαπώ. Ασχολούμε με τους άλλους γιατί ενδιαφέρουμε για αυτούς ή θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου και ξερ... πρέπει να ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Αυτά είναι τα προσχήματα για να ζω στο ψέμα. Και θα τα δούμε παρακάτω λεπτομερέστερα αυτά. Έτσι λοιπόν, το να μην ασχ... ασχολούμαι με τους άλλους είναι η προσπάθειά μου να καλύψω τις δικές μου ελλείψεις, τα δικά μου προβλήματα, τη δική μου φαύλη ζωή. Γι' αυτό όταν ακούμε επιπεράτες ιστορίες, για σκάνδαλα, μας ικανοποιεί και χαιρόμαστε. Γιατί λέμε, α, ευτυχώς δεν είμαι σαν αυτούς, ή να κάνω κι εγώ κάτι εξοικειώνεται η συνείδησή μας και αν με κάποια πράγματα. Είμαστε εύκολοι άνθρωποι. Το κακό, κακός προβάλλεται. Γιατί μας γίνεται συνείδηση και αλλοιώνεται το μέτρο ζωή μας. Α, α, χαμηλώνει ο πύχη, παθαίνουμε τεράστιες ζημιά. Δεν είναι ότι κουτσομπόλευσα ή σχολίασα, αλλά όσο ανακατεύομαι τον άλλο, ανακατεύομαι με την πονηριά του, με την κοπριά του. Τι θα βρω από τον άλλο άνθρωπο, Χώμα, Λάσπη θα βρω, Κοπριά θα βρω. Και τι κάνω, όσο βρίσκονται η βρωμιά του άλλου, τόσο χαμηλώνει ο πύχη ο δικό μου για το τι αγώνα θα κάνω. Δεν είναι γνωστή κουβέντα, λένε οι μανάδε όταν τα παιδιά ασχολούν με την Εκκλησία. Ε, δε πώ είναι ο κόσμο σχέση όχι πολύ με την Εκκλησία. Σημαίνει, ποιο είναι το μέτρο κριτήρια ζωής μας, χωρίς να το καταλάβουμε είναι ο μέσος όρος της καταστάσεως του κόσμου. Και όσο λοιπόν πληροφορούμεθα για τις πτώσεις και τα σκάνδαλα, χωρίς να το καταλάβουμε ή κατανοώντας το, είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, επηρεαζόμαστε και μειώνουμε και τις προσδοκίες συζυγές μας. Πάρα πολύ συχνά ακούγεται από τους ανθρώπους Εντάξει ρε πάτρα και βγήτε κάνουν αυτά που λες Κάντε εσύ Προσπάθησε Ποιο σε ελέγχει γι' αυτό ποιο σου καθορίζει την πορεία Ο άλλος Ο άλλος βεβαίως γιατί όλο με τους άλλους ασχολείσαι Είναι πρόβλημα αυτό Αυτό να ασχολούμεθα με τους άλλους Και με τέτοια λαχτάρα Είναι γιατί ουσιαστικά θέλουμε να ζούμε στο ψέμα μας και δεν θέλουμε να ακούμε από τον εαυτό μα. Από το ψέμα του εαυτού μα. Συγγνώμη. Μέσα στου άλλου όμω συγκαταλέγεται και ο πραγματικό και ο αρχιεπίσκοπο. Αυτό είναι πολύ πιο γενναιμένοι και από εμένα. Γιατί να του βάλω αυτού σαν έμπροσήκηση. Δεν βάζω μόνο του κακού και του ανώρου και του χαμερικού. Αν είναι καλό παράδειγμα, κάντο. Και αν ο Χριστό πει: Κοίταξε, Δέσπινα. Τα φέρνω να για τον Αρχιεπίσκοπο εδώ και να δούμε τι έκανες για να σε αναπαύσουμε. Κι αν εσύ είσαι αναπαυμένη με αυτό που ζεις, επειδή είναι σε αντιστοιχεία καλή με τον Αρχιεπίσκοπο, και είσαι ανάγκης αναπαύση. Έχεις πρότυπο το Χριστό. Φέρ τον κοντά. Φέρ τον κοντά φέρει τον κοντά, οι αμαρτίες, το κοντά. Όχι, αρετή, σου, οι αμαρτίες σου θα το φέρουν κοντά όχι αίρετη σου, οι αμαρτία σου θα το φέρουν κοντά όταν τι συνειδητοποιήσει. θα το φέρουν κοντά και είναι πάρα πολύ κοντά επίσης η ενασχόληση με τους άλλους μας οδηγεί και σε μια άλλη εκτροπή το να ασχολούμε με τους άλλους από τον υψηλότερο μέχρι τον κατώτερο άνθρωπο κοινωνικά ή πνευματικά με έναν τρόπο αρνητικό ή με έναν τρόπο αδιάφορο και επιπόλαιο κρύβει και κάτι άλλο που αυτό είναι το χειρότερο δεν πιστεύω Στη μακροθυμία το έλειος και την αγάπη του Θεού μπορεί να τους αλλοιώσει όλους. Δεν πιστεύω και αρνούμε τις δυνατότητες της του Θεού. Ο οποίος μας δίνει δυνατότητες και στην έσκα τη στιγμή της ζωής μας. Ο Χριστός οικονομεί τον κάθε άνθρωπο και στην έσχατη στιγμή της ζωής του. Ο οποίος ασχολείται με τους τυποτένιους. Με τους ελαχίστους. Αλλά αυτό δεν διδάσκεται. Βιώνεται. Το να αποκτήσω αυτό το ήθος. Ότι ο Θεός ασχολείται με τους τυποτένιους. Με τους ελαχίστους. Με τους ληστές. Και ψάχνει τρόπο και ευκαιρία και την έσχατη στιγμή να μας δώσει τις δυνατότητες αυτό δεν το διαβάζουμε δεν μας το λένε, το ζούμε οφείλουμε να το ζήσουμε για να λοιωθεί εσωτερικά το ήθος μας πως το ζούμε μόνο όταν ζω την αλήθεια του εαυτού μου που είναι η κατάντια μου και την καταθέρω στον Θεό δε στο όλα μία συνέχεια εάν εγώ δεν ζω το ψέμα του εαυτού μου ποιο άνθρωπος να μετανοήσει ο ψεύτικος δεν μετανόω αληθινά και δεν γεύομαι την αγάπη του Θεού και δεν ξέρω τι είδου Θεός είναι αυτός. Ποιο είναι το ήθος του Θεού για να ξέρω πώς να τοποθετηθώ. Αν όμως ζω την πραγματικότητά μου και είμαι σε κατάσταση συντριβής, τότε γνωρίζω την αγάπη του Θεού και ξέρω ποιος Θεός είναι. Και ξέρω ότι αυτός ο Θεός όλοι θέλει να σώσει, όλους θέλει να του σώσει, όλοι θέλει, όλοι θέλει να σωθούν μα αυτή την έννοια λοιπόν, με τι, με τι κέρδος, με τι εφόδιο και με τι τρόπο να με τους άλλους ανθρώπους. Άρα η ενασχόληση με τους άλλους σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, αποχή από τον εαυτό μου. Κενότητα. Δεν με διαφέρει η ουσία, με διαφέρει η εικόνα. Λείπει σωστή επαφή με τον εαυτό μου, λύπη ανδρείο φρόνημα. Και κυρίω δεν εμπιστεύω με την αγάπη του Θεού. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ δεν ασχολούμαι με τους άλλους, ασχολούν τη άλλη μαζί μου. Τι κάνω τότε, απλά δεν ταράσω δεν ενοχλούμε, αποφεύγω να δίνω δικαιώματα και εδώ έχουμε την οριοθέτηση των σχέσεων. Πρέπει να ξέρουμε πώς φερόμεθα. Αν κάποιος μου κάνει πνευματική ζημιά, παρεβαίνει στη ζωή μου, το κάθε δικαιώμα να απομακρυνθώ. Όχι με εμπάθεια, με αγάπη. Τον αποδέχεται η καρδιά μου. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση να ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί πολλέ φορέ υπάρχει μια εμπάθεια και μια πικρία η οποία καλύπτει τι συνεργέ μα. Και εμεί τι ονομάζουμε, τι δίνουμε άλλο περιεχόμενο, αλλά άλλο είναι το πραγματικό περιεχόμενο. Χωρί εμπάθεια. Εφόσον ξεκαθαρίσει η καρδιά μου. Με αγάπη Χριστού τον αποδέχεται η καρδιά μου. Αλλά οριοθετώ τι σχέσει. Γιατί δίνω φέλη μας πνευματικά. Πολύ απλά. Αν παθαίνω ζημία έχω κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να προστατεύσω τον εαυτό μου και τον άλλο. Έτσι λοιπόν άσχολούνται οι άλλοι. Με αυτά πάντα θα υπάρχουν. ποτέ δεν θα σταματήσουν αυτά τα πράγματα να υπάρχουν. Είμαστε μέσα στην πτώση. Δεν ταράσω όμω. όμως. Δεν ενοχλούμε. Και αν ενοχλούμε μετά κάνω μια δουλειά με τον εαυτό μου να βρω την ισορροπία μου. Να βρω τον Θεό μου. Και οριοθετούνται τέτοια πράγματα. Μένουν σε μια υγιέστερη βάση. Γιατί η επιπολαιότητα, η έλλειψη σεβασμού και αξιοπρέπειας και ευγένειας οδηγεί σε μια χειδαιότητα τη ζωή μας και της σχέσεις μας. Όταν κανείς δεν μαθαίνει να έχει έναν αυτοσεβασμό και να βάλει σε μια τάξη τις συμπεριφορές του και τη σχέση του και δεν μαθαίνει να έχει προσωπικών χώρων και χρόνο. Γιατί ξέρετε, το ένα πρόβλημα της ζωής μας είναι το πολλοδιάσπαστο. Είμαστε κομματιασμένοι παντού. Εμείς χρειάζεται λίγο να στεναχωρηθούμε. Τι σημαίνει στεναχωρούμε. Μειώνω τον ορίζοντά μου για να είμαι προσιλωμένος στο στόχο μου. Στενό χώρο σημαίνει στενεύω, κάνω άσκηση, αφαιρώ από τις μου πράγματα και περιορίζω τον ορίζοντά μου για να αναφερθώ στον Θεό. Το να έχουμε από εδώ απασχόληση, από εκεί απασχόληση ενδιαφέροντα με έναν τρόπο που δεν είναι σωστά οριοθετημένο με έναν αυτοσεβασμό, χάνεται η μπάλα. Το παίζω άνετος. Το παίζω ότι δεν με ενοχλούν τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Κάπου θα με ενοχλήσω. Για να υπάρξει αληθινή σχέση και αγάπη, πρέπει τα πράγματα να είναι σε μια σωστή βάση. Λοιπόν, να δούμε μερικά βήματα εκτός αν θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήστε κάτι. Θέλω να ρωτήσω πάντα κάτι που το έχουμε στην παράδοση. Είναι κάποιες γυναίκες μοναχοί, μοναχές, οι οποίες τα πρώτα χρόνια του μου προσκούδαν ότι ήταν άντρες για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτή τη σχέση αυτό που καλωφάνουν τα μάλλον. Αυτό είναι λίγο δύσκολο το, α, να παρέσω το μυαλό μου, δηλαδή πώς είναι ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άνδρας, αρνείται το φίλο, αρνείται αυτό που του έχει δώσει ο Θεός για να είναι σε ε, κοινωνία με τον Θεό. Αυτό, είναι, αυτό δεν είναι ψέμα, είναι μία κλίση ιδιαίτερη για κάποιους συγκεκριμένου λόγους. Είναι κάτι εξαιρετικό για κάποιο συγκεκριμένο λόγο λόγους αυτό. Ένα μία-δύο περιπτώσεις έχουμε στη βιβλίες του Αγίου, κάποιο λόγο. Δεν αφορά όμω το ψέμα, δεν είναι επιφανειακό γεγονό, είναι ουσιαστικό γεγονό. Η καρδιά μου είναι που θέλει να στραφεί, Δεν μπορώ παραπάνω. <στονίκηση> να δούμε λοιπόν μερικά βήματα αυτή τη πνευματική εργασία. Το είπαμε και προηγουμένω, θα το συνεχίσουμε. Το να μην μπαίνουμε στην προσωπική ζωή του άλλου. Και είπαμε γιατί. Και δεν πρέπει να επιτρέπουμε κανέναν να μπαίνει στην προσωπική μα ζωή. Εάν δεν ξέρουμε ότι θα έχουμε ωφέλεια. Μπαίνουμε λοιπόν στην προσωπική ζωή του άλλου είτε από περιέργεια είτε δίθεν από αγάπη. Ποιος με όρισε όμως σωτήρα και διδάσκαλο του άλλου. Ένα ερώτημα. Μπαίνω στην προσωπική ζωή του άλλου ανθρώπου. Από περιέργεια να ικανοποιήσω το πάθος μου. Είτε από αγάπη. Ξέρετε το να μπω στην προσωπική ζωή του άλλου Θα μου μείνει χρόνος Θεώ με τον εαυτό μου Το να μπω στην προσωπική ζωή του άλλου Είμαι γεμάτο, είμαι καλυμμένος Το να μπω στην προσωπική ζωή του άλλου Δεν σημαίνει Δεν εννοούμε Το να δείξουμε ενδιαφέρον και αγάπη Σε αυτό που πάσχει Και εφόσον είναι άνθρωπος που μπορεί να συνενοηθώ Να έχω μια πνευματική κοινωνία Αλλά σημαίνει, σημαίνει αυτή την αρνητική έννοια του να παρεμβαίνω στη ζωή του άλλου ανθρώπου χωρίς να πάρω την άδειά του και όλας. Λοιπόν, είτε από περιγραμμένου είτε από δίθεν αγάπη είναι αυτό το ψέμα που είμαστε, το πρόσχημα δεν με όρισε κανένας σωτήρα ή δάσκαλο του άλλου ανθρώπου. Είτε από ανασφάλεια για να προφυλάξω τον εαυτό μου λέω πριν να μάθω τι είναι ο άλλο άνθρωπος. Πώς λειτουργεί, πώς φέρεται, τι λέει για μένα, έναν ηθικός, τι άνθρωπος είναι είναι ανήθικος Με αυτόν τον τρόπο όμω αμαρτάνομαι Το να γνωρίζω την πονηριά του άλλου ανθρώπου Ή την κακότητα ή την αμαρτία του Είναι κάτι που δεν με βοηθάει Γιατί μου χαλάει το λογισμό Παθαίνω σύγχυση Και έχουμε αυτό ακριβώς το ερώτημα που είπα προηγουμένως Όταν ασχοληθώ με το ένα και το άλλο Το θα πολλές φορές Λέμε, βρε παιδί μου, όλοι τέτοιοι είναι, δεν υπάρχει κανείς καλός. Στο τέλο ο διάβολος όλος μας βάλει άχρηστος. Δεν υπάρχει κανείς καλός. Όλοι είναι επιβουλή. Αυτό βεβαίως είναι παραλογισμός, όπως είπαμε και προηγουμένως, γιατί αμφισβητούμε την χάρη του Θεού που μπορεί να παρέμβει. Αυτούς που φαίνονται ότι είναι αμαρτωλοί, μπορεί ο Χριστός να τους κάνει ανθρώπους του παραδείσου. Δεν είμαστε σίγουροι, τελεσίδικα για κανένα. Πώς. Έχουμε απορία. Λέμε πώς είναι στην Εκκλησία. Πώς έρχονται και ζητούν τον Θεό. Τόσα εκατομμύριο κόσμος τι γίνεται. Πού είναι ο Χριστός, τι κάνει. Εργάζεται με ανθρώπου που δεν μπορεί να φανταστούμε. Μέχρι είπαμε τα τελευταία στιγμή του ανθρώπου ο Θεό μπορεί να την οικονομήσει. Τον άλλο, τον ένα με τη μετάνοια μετανούει και συντρίβεται τον άλλο με την αγάπη που θα δείξει ο Θεός τον ελκύει τον άλλο με την αρρώστια τον άλλο με τη διάλευση της οικογένειάς του σκανδαλιστικό ε μπορεί να διαλυθεί η οικογένεια και είναι τον κάθε ένα, λοιπόν με τον τρόπο που το Χρυσός τον κάνει δικόν του και όλα είναι υπόθεση κάποια στιγμής τον άλλο με την αρρώστια Του. Με οτιδήποτε. Θα οικονομήσει ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο ένας ασφαλής τρόπος για να γλιτώσουμε πολλά βάσανα είναι να μην αναζητούμε την αναγνώριση και τα πρωτεία των ανθρώπων. Να μην στεκόμαστε όρθιοι, να σκύβουμε το κεφάλι. μετάνια, σημαίνει σκύψιμο ενώπιον του Θεού. Να μάθουμε να σκύβουμε να αρνούμεθα τη δύναμή μας. Να αρνούμεθα την αρετή μας. Να αρνούμεθα κάθε γνώμη και γνώση δική μας. Και να σκύβουμε μπροστά στο έλεος του Θεού. Μπροστά στην αγάπη του Θεού. Να ξεντηθούμε οτιδήποτε ισχυρό μέσα μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Θεός θα μας βοηθήσει. Η δύναμη λοιπόν του Θεού μας αλλοιώνει και μας δίνει καινούριο πνεύμα και καινούρια καρδιά. Με αυτούς του αυτούς ανθρώπους θα γεμίσει η βασίλεια των ουρανών ο Χριστός έφερε την καινή κτήση δεν θα μας ανακαινήσει εμά. δεν μπορεί αρκεί να έχουμε συντριβή να έχουμε τάνια. το να γνωρίζω την κακότητα και την πονηρία των ανθρώπων αλλοιώνεται η λογική μου και εξασθενούν οι πνευματικέ μου δυνάμει. Κάποιο λέει: Κουράστηκα, ξέρετε, κουραστήκαμε Με το να ασχολούμαι με του άλλου. Με το να ασχολούμαι με τι αμαρτίε και να βλέπω παντού αμαρτίες αλλοιώνεται η λογική μα. Χαλάει η λογική μα. Νομίζουμε ότι παντού κυριαρχεί το κακό. Ε, δεν κυριαρχεί το κακό, ο Χριστό κυριαρχεί. Ο Χριστό κυριαρχεί παντού και ο Χριστό οικονομεί του πάντε. Και όλου θέλει του σώσει. Δεν κυριαρχεί το κακό. Η διαστραμμένη λογική μας το λέει, η εξυπνάδα μας το λέει αυτό. Και με το να ασχολούμεθα με το κακό εξασθενούν οι δυνάμεις μας, οι πνευματικές. Αλλιώνεται ο άνθρωπος. Γεμίζει λοιπόν ο και η καρδιά μου με πολλά σκουπίδια και άχρηστες πληροφορίες. Χρειάζεται να κάνουμε οικονομία, να μην ξοδεύουμε δυνάμεις, να προσέχουμε με τι πληροφορούμε το νου και την καρδιά μας γιατί με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την συνοχή της καρδιάς μας και τη συγκέντρωση στο στόχο μας σέβω λοιπόν τον εαυτό μου και αποφύγω να μαθαίνω τι γίνεται τον καθένα αυτοπεριορίζομαι προστατεύω τον εαυτό μου για να αγαπώ τον άλλον είναι ένα βήμα αυτό αν έρθουν και να μου μιλήσουν θα τους κλείσω το στόμα και θα φύγω από κοντά τους δεν χρειάζονται ευγένειε. Δεν χρειάζονται ευγένειες Η ευγένειση είναι να μαθαίνουμε Είναι πρόσχημα Κλείνω το στόμα τους ή φεύγω από κοντά τους Ή απομακρύνουμε Αποφεύγω να ανακατεύουμε Με την ιδιωτική ζωή των άλλων Και αν ανακατευτώ Θέλει πολύ διάκριση Και σίγουρα πληροφορία Από τον Θεό Στην καρδιά μας Γιατί Πρέπει να ξέρουμε αν όντως είναι αγάπη αυτό που υπάρχει μέσα μας και αν είναι αγαθό το κίνητρό μας. Αυτές είναι οι ελάχιστε περιπτώσει. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι αυτό που μπορεί να το δουλέψουμε. Θέλουμε πράξη. Αυτή είναι η πράξη. Δύσκολο είναι. Όσο λοιπόν από τις εκατό φορές το κάνουμε τις πέντε θα αποκτήσουμε μια γλύκα μες στην καρδιά μας. Θα νιώσω μια άνεση με τον εαυτό. Μια ελευθερία. Μια αίσθηση εσωτερικής δύναμης και ανάπαυσης. Και θα πάμε παραπέρα μετά. Να κάνουμε αρχή μόνο. Θα προσπαθούμε. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά μια αξιοπρέπεια. Και τιμά την καταγωγή του. Αποκτά μια ευγένεια ψυχής. Να μάθουμε. Να ζούμε με σιωπή. Διαχνάζει λέμε πολλά πράγματα. Όχι σιωπή εγωιστική. Επειδή δεν τα καταφέρνω βουβαίνομαι αλλά σιωπί με επίγνωση. Το δεύτερο βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Πώς θα αποκτήσουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Υπάρχει ένας πολύ δρόμος βεβαίως αλλά ένας δρόμος ο οποίος έχει πάρα πολύ δύναμη πάρα πολύ ενισχύ για να μας φέρει ειρήνη στην καρδιά μας. Ποιο όταν αγαθοποιώ αυτούς που με κακοποιούν. Ένα από τα ισχυρότερα βήματα του ανθρώπου που έχει τεράστια δύναμη μες την καρδιά του και μπορεί να τον ελευθερώσει είναι να αγαθοποιεί αυτούς που τον κακοποιούν. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι πρόσκομα στη ζωή μας και να είναι εμπόδια και έτσι είναι η ζωή μας, Όλοι γεμάται εμπόδια είναι. Θα έρθει κάποιο να μου μιλήσει άσχια, θα με στράβω και τάξη, θα, μου, θα με κάνει οργιστό, θα μου διώξει την ησυχία, θα μου βάλει λογισμού. Εσύ είμαστε τέτοια πράγματα. Είναι γεμάτοι προσκόμματα Και πειρασμού. Ο κάθε άνθρωπο κάθε στιγμή σου γίνεται πειρασμό. Δεν γίνεται αλλιώ. Έτσι είναι η ζωή μας. Την πτώση είμαστε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να μην αντιδράσουμε. Κυρίω εσωτερικά. Η εξωτερική αντίδραση πολλέ φορέ έχει λιγότερη ισχύ από την εσωτερική αντίδραση. Άνθρωποι που εκφράζονται καμιά φορά είναι λιγότερη επικίνδυνα για τον εαυτό τους από ανθρώπους που αποσύρονται στην απομόνωσή τους και κρατούν λογισμούς. Αυτό είναι αντίδραση. Και όπως μπορεί να κάνεις κακό στον άλλο με τα χέρια, μπορεί να κάνεις και με τον λογισμό σου. Όταν ο άνθρωπος όμως λειτουργεί με αυτή την κακότητα χωρίζεται από τον Θεόν και χάνουμε την ειρήνη Τι γίνεται λοιπόν όμως Θέλουμε προσοχή κάποια πράγματα Το πρώτο βήμα Πριν μπω σε διαδικασία Να αγαθοποιήσω τον αδελφό μου Είναι Να μην τον περιφρονήσω Και να μην νομίσω Ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τις συμφορές Που με βρήκανε Αυτό είναι ξεπεσμό από τον Θεό Ο άλλος μου γίνεται αλλά μάθαμε να αποδίδομαι όλη μας η δυστυχία στον άλλο ότι είναι υπεύθυνος αυτός κατά τους πατέρες μας είναι αληθινός ξεπεσμός από τον Θεό κανείς δεν μπορεί να μου κάνει ζημιά αν εγώ δεν θέλει ο εαυτόν μη αδικήσε ουδής αδ... εαυτός, αυτός που δεν αδικεί τον εαυτόν του κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει Αυτό που δεν αδικεί τον εαυτόν του Κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Αν εγώ λοιπόν λέω ότι δεν είμαι καλά γιατί φταίει ο άλλος, δέσω την πραγματικότητα του εαυτού μου. Ζω ένα ψέμα. Και πιστεύω σε αυτό το ψέμα του εαυτού μου. Ο Ισάκος Σύρος λέγει, ουδέποτε φταίει ο άλλος για κάποιο παράπτωμα. Δεν σου φταίει ο άλλος που κουράστηκες. Δεν σου φταίει ο άλλος αν δεν είσαι καλά τώρα. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται σαν πρώτο βήμα να ξεκαθαρίσουμε ότι υπεύθυνοι για την ζωή μας είμαστε εμείς. Κανείς δεν για, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ο άλλος είναι πειρασμός για μένα και άρα δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης. Δεν μου καταργεί την ελευθερία ο πειρασμός, αλλά είναι μια πρόκληση πώς θα τοποθετηθώ. Θα ανακτήσω... Αν αγανακτείς για τη ζωή της περιφρά του άλλου σημαίνει ότι δεν άρχισε ακόμη την πνευματική ζωή. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν αρχίσαμε την πνευματική ζωή Αν αγανακτείς για την ζωή ή για τη συμπεριφρά του άλλου ανθρώπου σημαίνει ότι δεν άρχισε ακόμη την πνευματική ζωή. Τι σημαίνει αυτό που λέει αγαθοποιό τους κακοποιούντας για να βρω ειρήνη σκορπό παντού αγαθοσύνη όπως ο Κύριος επιδικαίους και αδίκους έτσι έρχεται η ειρήνη να αγαθοποιείς όποιο σε κακοποιεί αλλά τι όμως δείχνω αγάπη όχι αδιακρίτω. ανάλογα με το πως μου ανοίγει ο Θεός τον δρόμο αφήνω τον Θεό να μου δείξει τον δρόμο Πώς να δείξω την αγάπη Γιατί Αν δεν υπάρχει διάκριση και άλλο είναι σε κατάσταση πτώσεως Δεν σημαίνει αγάπη Μια σύνδεση με τον άλλον Η οποία δεν είναι για κανένα ωφέλιμη Μια συναισθηματική ενώ σύνδεση Ή φυσική σύνδεση Αλλά σημαίνει μια πνευματική σύνδεση Που θα λάβει την μορφή και τον τρόπο Όπως μου φανερώσει ο Θεός ότι πρέπει να είναι Για να δώσω πρέπει να πάρω θα δώσω αγάπη, θα πάρω. Θα πρέπει να δώσει η Γι' αυτό λέμε. <Πένα> αυτό είναι αυτονόητο. Εννοείται, φυσικά. <Πένα> Πώ Όταν είσαι αμαρτωλή. <Πένα> Όταν είσαι αδύναμη. Είσαι αμαρτωλή, είσαι αδύναμη. Ε, θα Αν είσαι με γεμάτη αμαρτία και με γεμάτη αδυναμία. Και δεν λαμβάνει σημαίνει ότι τα κρατάς για τον εαυτό σου και τα βλέπει μαθηματικά και θέλει να δικαιωθεί με τον εαυτό σου. Παράδοσατε και πέσει με χαμέν. Ένα μάτσο χάλια Τι απλό πράγμα. Λέμε, κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγχει με τον αμαρτωλό. Τι δύναμη έχει, ελέγχει με τον αμαρτωλό. Με φτιάχνει. Ελέγχει σώμα με τον αμαρτωλό σημαίνει, αν γίνει συνείδηση αυτή η προσευχή, ελέγχει με τον αμαρτωλό, αποκτά ένα βίωμα. Όχι εκείνο το μίζερ, το κακομύρκο, είμαι αμαρτωλός. Ε, λέει, και το πιστεύεις. Αποκτάς δύναμη μέσα σου. Ελπίδα, αλλοιώνεσαι, γλυκένεις, μαλακώνει. Μόνο έτσι μπορεί να δώσει ειρήνη. Άρα δικαιώνεσαι, παίρνω και δίνω. Το τρίτο είναι να δεχόμαστε τα απρόοπτα της ζωής μας ατάραχα για να διαφυλάξουμε την πραότητα. Τι σημαίνει οργή, τι σημαίνει θυμός, είναι ο θυμός πως γεννάται από την αντίδρασή μας γιατί δεν γίναν τα θελήματά μας δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι μα και αντιδρούμε και βγαίνει ο θυμός και οργή δεν βγήκαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε πραότητα τι σημαίνει να αποδέχουμε τα πράγματα όπως έρχονται αυτό όμως θέλει πολύ μεγάλη δύναμη και γενναιότητα πνευματική. Μην τρομάξουμε. Μιλήσαμε για μια πορεία ζωής. Και έχει καλοπατάκια. Ο καθένας να κάνει τον αγώνα του. Σύμφωνα με τη διάθεσή του. Αλλά τα βήματα αυτά είναι. Λοιπόν. Ο τρόπος που δεχόμαστε. Τα γεγονότα της ζωής μας φανώνει πολλά. Για το ποιοι είμαστε. Και τι γίνεται μέσα μας. Το να απεδεχθούμε αυτά. Που είναι αντίθετα με το θέλημά μα ή την επιθυμία μα, είναι μεγάλη οριμότητα. Όταν εμεί όμω λέμε γιατί έτσι, γιατί να μη συμβεί αυτό, και αντιδρούμε και προσπαθούμε και κάνουμε, τίποτα δεν επιτυχάνουμε και χάνουμε την ειρήνη μα. Το να αποδεχθούμε τα πράγματα, όχι μυρολατρικά, φυσικά θα κάνουμε τον αγώνα μα, αλλά έχει κάποια που δεν είναι το χέρι μα, μα ξεπερνούν. Και κάποια πράγματα που για να τα ξεπεράσουμε θα έρθουμε σε σύγκρουση με τον άλλο. Τι προτιμούμε, Να συγκρουστούμε με τον άλλο. Ή να αποδεχθούμε τα πράγματα. Είναι πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Πώς ιεραρχούμε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Έτσι λοιπόν ο τρόπος που δεχόμαστε τα γεγονότα της ζωής μας φανώνει πολλά. Η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει ο χριστιανός στις μέρες μας, που δεν υπάρχει ιδιαίτερα σκητικό φρόνημα, και ένδειξη ταπείνωσης είναι να λες γεννηθεί το το θέλημά σου να είναι ευλογημένο. Ρωτάει κάποιο τι είναι η ταπείνωση, να αποδέχουμε αυτά που έχουν στη ζωή μου με υπομονή. Δεν είναι να λέω ότι είμαι μορτόλο και ότι είμαι χαμένο. Όχι. Αυτά είναι για την εικόνα μα. Αυτά είναι για το ψέμα μα. Αληθινά ταπείνω και είναι η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο, η μεγαλύτερη θυσία που μπορεί να κάνει στον Θεό, είναι να είναι ευλογημένο στον Θεό. Γεννήθω θέλει μά Και αυτό γιατί είναι η μεγαλύτερη άσκηση. Δεν μπορεί να το κάνει αν δεν έχει πίστη. Και δεν μπορεί να έχει πίστη αν δεν έχει προσευχή. Και δεν μπορείς να έχεις προσευχία δεν αυτοπεριορίζεσαι Και δεν μπορείς να αυτοπεριορίζεσαι Αν δεν βρεις που είναι η ουσία και το μυστικό της ζωής Ο άνθρωπος που έχει εντοπίσει που είναι ο θησαυρός της ζωής του Μπορεί να αυτοπεριοριστεί, να προσευχηθεί, να οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό και να αποκτήσει πίστη Αυτός μπορεί να λέει να είναι ευλογημένο Γι' αυτό δεν είναι μια κουβέντα, είναι μια πορεία ζωής. Είναι μια κουβέντα να λέμε για τους άλλους. Αν έρθει ο Σταυρός πάνω μας, δύσκολα το λέμε. Λοιπόν, ένα άλλο βήμα είναι να μπούμε σε διαδικασία να το μαθαίνουμε αυτό. Αυτό δεν είναι μια στιγμή. Το μαθαίνουμε όταν κάνουμε ένα αγώνα προσευχής, νηστείας, θεία κοινωνία, εξομολόγηση. Δεν το κάνουμε για να είμαστε καλοί χριστιανοί. Το κάνουμε για να ζυμωθούμε και να λοιωθούμε σε ένα άλλο ήθος, σε ένα άλλο τρόπο ζωή. Και αυτό επικεντρώνεται σε αυτό. Το να μπορώ να λέω κάποτε στη ζωή μου να είναι ευλογημένο. Να μπορώ να λέω, γιατί δεν μπορούμε τώρα, τώρα κηρύγματα λέμε, βλακίες λέμε. Να μπορώ να λέω νίνα πολύ στο δόλου σου δέσποτα. Να μπορώ να αφήνω στον θάνατο, να αφήνω στα χέρια του Θεού. Αυτό είναι τεράστιο βήμα. Δεν το αποκτούμε επειδή το είπαμε. Αλλά προετοιμαζόμαστε. Για αυτή τη στιγμή, για αυτή τη δυνατότητα. Ουσιαστικά όλη η πνευματική ζωή είναι μια προετοιμασία για αυτή τη δυνατότητα. Αυτά τα κηρύγματα των κατησχετικών, να ακούς το θέλημα του Θεού, αυτή είναι για τα λέμε. Έτσι, να περνάει η ώρα. Αυτό όμως για να γίνει πράξη, είναι πράξη όλης μας της ζωής. Και για να φτάσει ο άνθρωπος αυτό, πρέπει να φτήσει αίμα. Στον κάθε άνθρωπο δίδονται τέτοιε δυνατότητες. Υπάρχουν στιγμές που δεν έχει που να σταθεί, να νιώθει μετέωρα στη ζωή. Έτσι λοιπόν, μέσα στο μετεωρισμό του άνθρωπος και στη δυστυχία του ή θα σε απόγνωση και θα αρνηθεί τα πάντα ή θα προσπαθεί να πιαστεί από τον εαυτόν του και θα διαλυθεί τελείως ή θα μπει σε μια διαδικασία μετανείς και συντριβείς δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και από ό,τι φαίνεται ο πιο προσιλός δρόμος είναι η μετάνοια. Γι' αυτό έχει ελπίδες αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο πόνος του ανθρώπου έχει ελπίδες. Τέταρτο βήμα είναι να αρνούμε, να επιδιώκω τα πρωτεία και την αναγνώριση. Οι άνθρωποι τι κάνουμε. Ζητου, ζητούμε συνεχώς την αναγνώριση των άλλων. Καλύπτουμε τις μειονεξίες μας. Συγκρινόμαστε. Έχουμε λογισμούς. τα λέει, η καρδούλα μας. Να! Είναι πρόκληση Να είναι μπροστά μας ο πνευματικός αγωνάς Θέλουμε να κάνουμε δουλειά Ακόμα έχουμε και άλλα βήματα Δεν είναι μόνο τα πέντε που θα πούμε που είπαμε σήμερα Να ένα βήμα Λοιπόν πολέμησε Την φιλαρχίαν σου Τη διάθεσή σου για πρωτεία Μη θέλεις να σε όρθιος Βάλε τον εαυτό σου στο περιθώριο Εισήχασε Και ο Θεός θα σε δοξάσει Είναι πνευματική αυτή η κουβέντα Βάλε τον εαυτό σου στο περιθώριο. Και αυτό δεν είναι εξωτερική πράξη. Το παίζω κακομήρις και κρύβομαι. Είναι εσωτερική διάθεση. Εσωτερικά λοιπόν εισήχαζε. Βάλε τον εαυτό σου στο περιθώριο. Και ο Θεός σας εδοξάζει. Όταν λοιπόν αν θέλουμε την αναγνώριση των άλλων και τη λαχταρούμε και θέλουμε να φαινόμαστε, να ακουγόμαστε να μα αναγνωρίζουν είναι βαριά αρρώστια. Όσο στέκεσαι όρθιο, Τόσο σε κατεβάζει ο Θεός και σε ταπεινώνει. Όσο στέκεσαι όρθιος. Και τόσο ο Θεός σε κατεβάζει και σε ταπεινώνει. Θέλεις λοιπόν να μην σε κατεβάζει ο Θεός. Κατεβα... Μόνος σου. το κεφάλι σου μόνος σου. Πολλές δυστυχίες που μας συμβαίνουν οι περισσότερες είναι γι' αυτόν τον λόγο. Μέσα μας υπάρχει ένας κρυφός εγωισμό Που απατά τον εαυτό μας και νομίζουμε πως δεν υπάρχει. Μας ξεγελάει. Και αυτό πρέπει να καμωφθεί. Η ισχυρογνωμοσύνη της καρδιάς μας. Η βεβαιότητα του λογισμού μας. Η σκληρότητα που συμβαίνει μέσα μας και παίρνει διάφορες μορφές. Είναι μια διάθεση να στεκόμαστε όρθιοι ενώπαιν του Θεού. Είναι μια έπαραση. Και ο Θεός μας καθερεί. Μας ταπεινώνει, μας κατεβάζει μέσα από τον πόνο. Λοιπόν... Για να θέλουμε να αποφύγουμε τόσα άλλα πράγματα, είναι να δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία. Το να είμαι θα διάκονη των ανθρώπων, υπηρέτε των ανθρώπων, χωρίς να αναζητούμε πρωτεία. Να κάνουμε τους άλλους να αισθάνονται όμορφα. Να αναδεικνύουμε αυτούς ως πρώτους. Το τελευταίο λοιπόν βήμα από αυτά που θα πούμε σήμερα είναι η επιδίωξη της σιωπής και της αφαίρεσης στη ζωή μας μειώνω τις δραστηριότητες μου τα ενδιαφέροντά μου τις απασχολήσεις μου όχι τα, τις δουλειέ μου αυτά είναι απαραίτητος να γίνουν και να είμαι δημιουργικός αυτά όλα θα γίνουν. αλλά εμείς ψάχνουμε <ΣΣΣ> όταν δεν έχουμε δεν είμαστε καλά μέσα μας η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό η αμαρτία και ο χωρισμό από τον Θεό μα φέρουν τεραχή. Και δεν είμαστε καλά. Τι κάνουμε τότε, Ψάχνουμε από κούμπια. Οι άνθρωποι, οι ιδέε, τα πράγματα, οι φιλοσοφίε, η γνώση. Και αυτό είναι μια διάσπαση. Και γεμίζει η ζωή μας από χίλια δυο πράγματα. Σα... Βλέπει ένα ωραίο παλτό, λε από πού το πήρε. Και αρχίζει να ψάχνει όλη την αγορά. Βλέπει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, ένα βιβλίο. Και ασχολεί γεμίζει το μυαλό μα με χίλια δυο πράγματα. Δεν χάνουμε τον ορίζοντα μα. Δεν βλέπουμε μπροστά μα. Και χάνουμε την σιωπή. Σιωπή δεν είναι να μην μιλάμε απλώ. Εσωτερική σιωπή. Να μην έχουμε λογισμού και τα αρχή μέσα μα. Να μην έχουμε αυτή τη διάσπαση. Όταν λοιπόν δεν είμαι καλά, θέλω να γεμίσω τη ζωή μου. Και ποτέ δεν ησυχάζω. Πολλά λόγια, πολλά πράγματα, πολλέ απασχολήσει. Δείχνει ότι είμαι άρρωστο. Δεν είμαι καλά ο άνθρωπο. Και δεν το γνωρίζω. Και δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να ζω σαν ένα ψέμα. Δεν είμαι καλά. Τι κάνουμε οι άνθρωποι, γιατί γελούμε συνήθω. Θέλουμε να διασκεδάσουμε την πραγματικότητά μα που είναι η κατάντια μα. Και η, η, το ψυχολογικό, να πω μια κοιτόφυρο λόγο. Το ψυχολογικό σημαίνει να νιώθω καλά. Παινηματικά σημαίνει να είμαι καλά. Μπορεί να μην είμαι καλά, αλλά να πείθω τον εαυτό μου να είναι καλά με τον να διασκεδάζω διαρκώ. Να γέλω, να χάζω γέλο. Να λέω ανέκδοση. Να συναντώ συνεχώ ανθρώπου. Να πηγαίνω συνεχώ εκδρομέ. Να κάνω κάτι που με διαρκώ. Τι κάνω τώρα, Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι καλά, να διασκεδάσω την πραγματικότητά μου. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλά, με ενδιαφέρει να νιώθω καλά. Κυρίω στην εξομολόγηση άνθρωποι, το πρώτο που λένε: Πάτε, δεν νιώθω καλά. Μα δεν το ζητούμε είναι αυτό. Το θέμα είναι αν είσαι ή όχι καλά. Και η χείρα που έχασε στο παιδί τη δεν νιώθει καλά, αν μπορεί να είναι άριστα πνευματικά. Και να είναι αγία. Άλλο λοιπόν νιώθω καλά και άλλο είμαι καλά. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν. Εμείς γεμίζουμε τη ζωή μας με χίλιε δυο απασχολήσεις και μέριμνες και δεν είμαι έτοιμοι να λειτουργήσουμε αφαιρετικά μεσοτρική σιωπή... Γιατί θέλουμε να γεμίσουμε με απάτη την εαυτό μας... να ζήσουμε το ψέμα του εαυτού μας. Να μείνουμε λοιπόν κάποτε μόνοι... να απογυμνοθούμε από ό,τι μας περιβάλλει κατά τη διάθεση και το λογισμό μας. Είτε είναι ιδέες, είτε είναι φιλοσοφίες... Είτε είναι έννοιες, είτε είναι πάθη, είτε είναι πράγματα, είτε είναι εξαρτήσεις, είτε είναι πρόσωπα. Και τι να κάνουμε τότε, να σταθούμε απέναντί του γυμνή και να τον καλέσουμε να έλθει στη ζωή μας και να κατοικήσει στην καρδιά μας. Και να ομολογούμε και να λέμε αυτή την προσευχή όπως ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος. «Ελθέ ο μόνος εις στον μόνο ότι μόνος ημή». Αυτή είναι η προσευχή προσωπική με τον Θεό. Ε, αυτό, αυτή την ευλογημένη στιγμή, δεν μπορεί να πει ο άνθρωπο ο οποίος έχει δυναμικώ απασχολήσει και ταραχή. Κάτι άλλο. Ξέρετε, στην καθημερινότητά μα, στο πραγματικό γεγονό τη ζωή μα, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά είναι άκαμπτη βεβαιότητα ότι μέσα από τον πόνο θα περάσουμε για να έρθει τοποθετό, ας πούμε, η λύτρωση και να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία. Γεννάτε τώρα ένα ερώτημα και λέμε γιατί παίζει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο ο πόνος μέσα στη ζωή μας και απαντάω εγώ στον εαυτό μου ότι ίσως ο... έχουμε την πτώση, την κληρονομήσαμε αναστούμε πούμε από του πρωτόπλαστους αλλά την επόμενη στιγμή βλέπω και ο, και ο Κύριος μας ο Χριστός ήταν αναμάρτος και αυτός πόνεσε πριν τη στάδωση. Δηλαδή εμείς, αυτά που λέτε, μας κάνουν και πονούμε στο τέλος τέλος, έτσι. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, υπάρχει πτώση, τα θέλω μας κτλ. Και, και μέσα από, από όλη αυτή τη μέρη να έρχεται ο πόνος. Ο Χριστός όμως δεν είχε το δικό μας φρόνημα, αλλά και αυτός πόνεσε. Δηλαδή κάπου είχε αναφερθεί, διορθώστε μ' αν κάνω λάθος, ότι ίδρωσε αίμα και λέει πατέρα να μην το πιω αυτό το ποτήρι. Γιατί λοιπόν ο πατέρας βάζει τον πόνο ενδιάμεσα στη λύτρωση από τη ζωή μας προς τον παράδεισο. Τι ρόλο παίζει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε υπάρχει άλλο τρόπο, να μην πονέσουμε. Ποιος. Η ταπείνωση. Συγγνώμη. ο πόνος δεν είναι απαραίτητος είναι απαραίτητος γιατί είμαστε εγωιστές και πρέπει να καμφθεί ο εγωισμός μας για να αντικρίσουμε τον Θεό ο Χριστός είχε ανάγκη τη ταπείνωσης δεν, το... δεν έκανε γι' αυτόν, μα έδειξε την οδό σωτηρίας για μας <Λε> δεν είχε ανάγκη ούτε τον πόνο ο Χριστός για να αλλά ανέλαβε το δικό μας πόνο <Λε> τη δική μας αμαρτία και μας έδειξε την οδό της σωτηρίας δεν είπε σε δίλημα ο Χριστό, Α, δεν μπορώ, να, αλλά μα έδειξε σε κατάσταση πειρασμού πώ εμεί να τοποθετούμε θα Να πούμε το λογισμό μα, ή δυνατό το ποτήρι. Και στο τέλο, εσύ θέλει. Στην καθημερινότητά μα, στη ζωή μας από τα θέλω μα, θα πρέπει το γύρο κόσμο, με αυτού που ζούμε και συναναστρώνουμε, τον ίδιο μα τον εαυτό, τα πάθη μας Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα να ταπεινωθώ εγώ χωρί να πονέσω, δηλαδή. Για να ταπεινωθώ πρέπει να κόψω πράγματα Έτσι ε, ε, Αν εκούσια <σκοί> Πονέσεις Αν πονέσεις <σκοί> Θα γλιτώσει τον ακούσιο πόνο Ο οποίος είναι ο πιο βαρύς Πριν απόρέσει, Όχι γιατί ο πόνος Τον έβαλε ο Θεός στη ζωή μα, Εξηδέσεις τον αμαρτιό μα για να λιτρωθούμε συντορικά Και να ανοιχτούμε με αγάπη προς τον Θεό Ξέρετε γιατί μπορείτε αυτό Γιατί θέλω να κάνω μια δεύτερη Εσύ εξάλλου είσαι γυμνασμένος δεν έχεις Θέλω να κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Πριν έρθουμε εδώ είχαμε συζήτηση με δύο φίλους και λέει ας πούμε ο φίλος Μωσάκης ο οποίος είναι καθόλου α... καλός άνθρωπος εσύ είσαι ο φίλος μου ο Χριστός βιωματικά μου λέει Χρήστο επειδή βίωσε κάποια πράγματα και ήρθε στην απέναντι όχι τώρα είμαι λέει πεπισμένος ότι ο Θεός παίζει μαζί μας και γιατί λέει αφήνει το διάβολο να μας πειράξει και προσεύχομαι εγώ λέει και λέω Δεν αντέχω άλλο Πάρ τον από πάνω μου Και δεν το παίρνω Τον αφήν να με πειράζει Βλέπεις λέει τι χάνομαι Οργίζομαι Γιατί λέει τον αφήνεις να με πειράξει Δώσε εντολή Να γίνω στρατιώτης ό,τι λες να λέω ναι Όχι τον αφήνει Και με κάνει και πονάω Και εγώ απομακρύνομαι Ενώ κανιά φορά θέλω να προσεγγίσω Πονάω ρε Χριστό, λέει, και φεύγω τι απαντάνε στου άλλου και στον εαυτό μα. Δεν ξέρω, είναι προσωπικό αυτό. Αλλά αν θα μπορούσε να δώσει και λίγο χιούμορ, μπορεί να είναι και καλό προπονδύ ο Θεό. Αν ο Ιωβάνοβιτ, τι να κάνει. Λοιπόν, αλλά η έννοια του πειρασμού, Το διάβολο δεν τον αφήνει ο Θεό μόνο. Εμεί τον επιτρέπουμε και το διάβολο. Δηλαδή λέμε από τη μια, δεν θέλω τη μητρόση, αλλά τι αφορμές κρατάμε. Και εμεί θέλουμε τι αφορμέ, ανοίγουμε γραμμή και μετά όταν στριμωχθούμε, δεν θέλω. Είναι και υπόθεση τη δική μα τοποθέτηση και ελευθερία. Να ρωτήσω κάτι τώρα, Όλα. <coughs> Μήπω ιδιαιτέρω γιατί υπέρνα η ώρα. Ναι. Μετά. Το λέει ο άλλο ο φίλο. <coughs> Ελπίζω να μην έχει πολλού ακόμα. <coughs> λοιπόν, μία. <coughs> θα να πούμε μετά. Ε, κάποια ημερολόγια μια κοπέλα μου είπε από... για κάποιο αμονή στην κολυδρό Κατερίνα θα... που... που θα έχουν έξω και θέλουν μπορούν να αγοράσουν διευχόντων τον Αγίον Πατέρι κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, να ελέησουν και σώσουν οι μας.